και με το φω του Λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες της Ζηράνας Ζατέλη Οι Λύκοι έτσι και έρθει η ώρα του, προβάλλουν από όλες τις μεριές και τα μάτια τους είναι στυλπνά και διαισθητικά όσο τίποτα. Οι Λύκοι όχι απαραίτητος ως εχθρή, Μα ως ενέχειρα της μνήμης. Διαβάζει η ζηρά ναζατέλη Ιστορία δεύτερη Απ' την αυλή με τα αίματα Στην αυλή της κοκκινοντημένης Η αγωνία τη αυλή είχε κακήν κακός περάσει για τον Θεαγέννη, τώρα τον περίμενε μια περιπέτεια στα εσωτερά του σπιτιού. Με τη μαφία πρώτα-πρώτα τη που βρισκόταν στο καθιερωμένο δωμάτιο, για το οποίο μόνο ακουστά είχε ο ίδιο, δεν είχε ξαναμπεί: ένα δωμάτιο με θεγγίτη στο ταβάνι, βαμμένο όχρα, χωρί παράθυρα. Ακίνητη λοιπόν η ανάμεσα σε δύο σκάφες με νερό και σαπούνι με τα μανίκια της κατεβασμένα αντιδιπλωμένα ως τους αγκώνες και με πολύ στοργικά μάτια για τον αδελφό της μετά από όσα είχε δει από το παράθυρο ενός άλλου δωματίου. «Πήγαινε, δεν σε χρειάζομαι, θα τον πλύνω εγώ», τη είπε η έφθα. Η κλητεία, σαν να μην άκουσε, έγειρε προς το παιδί που τυναζόταν ακόμη από τους λυγμούς, παρότι τα δάκρυα άρχιζαν να στεγνώνουν και να μην τρέχουν προς στιγμήν καινούρια. «Μην κλαις τόσο, θα πεθάνεις», του είπε. «Αυτοί που κλαίνουν πολλοί πεθαίνουν, δεν το ξέρεις». «Ξέχασέ το. Υπάρχουν κι άλλα, τόσα και τόσα για να κλάψεις. Μετά άλλαξε τη φωνή της και είπε στην έφθα τρίφωντας τη μέση. «Θα πάω. Μου φύγε η μέση». Μα δεν πήγε αμέσως. Την κοίταξε περιπεκτικά με στα μάτια και ξαναμίλησε. Δεν είδε τίποτα εσύ κι ας πρωτη πρώτη-πρώτη να τον σώσεις. Παραμιλάς χωρίς να ψήνεσαι. Και μην περιμένεις από το παιδί να σου πει τι έγινε. Κανείς φαίνεται... Δεν της συγχωρούσε την αδυναμία Διησόμασι Στα γενέθλια Ενός δωδεκάχρονου γιού της Αυτή που έβγαζε φύδια Από τις τρύπες τους Τα τύλιγε στα χέρια της Και τα ξετύλιγε σαν άψυχα βούρλα Πήγαινε Μην πληθαίνεις Στην στεναχώρια μου Είπε στην κόρη της η Εύθα Θα πάω ξαναείπε η κλητία Μα να σου πω κι αυτό Τα ρούχα αυτά μην τα βάλει. Άμπως τι έγινε Για στις κάφες Και στι άλλε ετοιμασίες Σαν να λυπόταν για τον κόπο της Καινούριο κλάμα πλάκωσε Τον δωδεκάχρονο Ά, φτάνει πουλί μου, φτάνει Άσε και λίγα δάκρυα για μας το είπε γονατίζοντα μπροστά του και φιλώντα απανοτά τα κρύα χεράκια του ύστερα τα ζεστά μάγουλα «Α, α, α, α, χόρταγα είναι αυτά τα μάγουλα» έλεγε ανάμεσα στα φιλιά τη. η έφθα που όταν μιλούσε πολύ κάποιος άλλος αυτή προτιμούσε να σωπαίνει ήταν μέσα στις ιδιορυθμίες της γι' αυτό αναγκάστηκε κάποια στιγμή να τη θυμίσει ότι ξεπερνούσε τα καθήκοντά τη. «Φτάνει» τη είπε δεν είναι για χόρτεση αυτά τα μάγουλα... Δεν είναι σταφύλια και ώρα να πηγαίνεις... Θα μου το πει ο ίδιος πότε φτάνει απάντησε η κλητεία... Ξαναφυλώντας τον άλλε πέντε φορές απάνωτα... Ο Θεαγένης... Σκασμένος από τόσα φυλιά και κλάματα... Κύρισε από την άλλη μεριά το πρόσωπό του... Και σκουπίστηκε με την ανάστροφη της παλάνης του... Στο είπε... Σκούντισε με το γόνατό τη η έφθα την κλητεία... Και εκείνη επιτέλου υπάκουσε. Ορθώθηκε και βγήκε από το δωμάτιο. Μα κλείνοντα την πόρτα πίσω τη, είπε κι αυτό με σοβαρό και ανήσυχο ύφο: Σκέφτομαι να του φέρω να γλύψει μέλι. Μεγάλη η ταραχή που πέρασε. Έκλεισε την πόρτα και έμεινε στη θέση τη, σαν να περίμενε απάντηση. Έβαλε κιόλα το αυτί και στρατομάτι τη στην τρύπα τη κλειδαριά. Οι προκομμένοι οι αδελφοί σου, «Θέλει να σου φέρει λίγο μέλι», έλεγε στο παιδί η Έφα. «Εσύ θέλει. Εκείνο τόσο κλονιζόταν ακόμη από τα αναφυλιτά που ένα παραπάνω κούνημα του κεφαλιού, ναι ή όχι, δεν ξεχώριζε από τα άλλα. Να σου φέρει Είπες ναι Συμπέρανε μόνη τη η μάνα, Αβέβαιη στην πραγματικότητα Και η κλιτεία πίσω απ' την πόρτα Πήρε την απάντηση Και κατέβηκε σφέλτη της κάλες Σε λίγο της ξανά ανέβαινε, Πιο τελετουργικά και αθόρυβα Πατούσε ξυπόλυτη Είχε τη λύξη στους ώμους της Σαν πιο επίσημο ένδυμα Ένα δαμασκηνή μαλακό ύφασμα Με κανελιά πλατανόφιλα, Παλιόντι που το έμεναν ακόμη λίγα με τα ξωτά άκρε στις άκρες Και κρατούσε στο ύψος του στήθους της ένα χάλκινο πιάτο με μέλι Και οριζόντια πάνω από το πιάτο ένα καθαρό παλιό τσεκούρι με κοντή λαβή Αν δεν μας έγινε γνωστό από άλλες ιστορίες Έδιναν τότε στα παιδιά όταν ταράσσονταν Μιλάμε γι' αυτό που λύνει γόνετα Και κάνει την ψυχή χνούν κατά να ανέμου όχι για ξόπετσες λαχτάρες Έδιναν λοιπόν σε αυτά τα παιδιά Αλλά και σε μεγάλους Αν πάθαιναν το ίδιο Να γλύψουν μέλι πάνω Σε τσεκούρι Το μέλι με τις γνωστές του ιδιότητες Μαλάκωνε και γλύκενε Τα σπλάχνα Και το τσεκούρι με την έκτακτη Συνδρομή του Και την τη τιμωρό του δύναμη Πίστευαν πως έκοβε τον πανικό Και την αλοφροσύνη Τα υπέτασε Έγλυφαν το μέλι οι Σκύβοντας και σύροντας τη γλώσσα τους Στην άκρη του τσεκουριού Όχι με τα δάχτυλα Με τα δάχτυλα Μπορεί να έπαιρναν τα υπολείμματα Στο τέλος οι γυναίκες Οι ιέριες ενός τέτοιου συμβάντος Όπως ήταν σήμερα για τον θεαγέννη η κλητία Λίκριζε για πρώτη φορά ένα τόσο όμορφο και δυστυχισμένο παιδί ενώ η έφθα του έπιανε καλού κακού τα χέρια «Θα το γλύψεις αυτό που σούφερα φέρα, πεντάμορφο αγόρι, έτσι δεν είναι» τον ρώτησε και λυκνίστηκε μπροστά του όπως φανταζόταν να κάνουν οι νεράιδες στα παραμύθια «Αλλιώς θα κλές και θα ταράζεσαι πέντε νύχτες» «Και γιατί» κάτω οι άλλοι γλεντούν. «Θα το γλύψει», απάντησε η έφθα εκ του «Θα μας το πει και ο ίδιος, θα δεις» Ο ίδιος δεν μιλούσε Κοίταζε την παράξενη μπέρτα της αδερφή του Το πιάτο με το τσεκούρι που του έφερε Κι ούτε ναι έλεγε, ούτε όχι Φοβόταν πάλι, αγωνιούσε Αν και δώδεκα χρόνων Δεν είχε ξαναβρεθεί στην ανάγκη να γλύψει ένα τσεκούρι Μόνο είχε ακούσει να μιλούν γι' αυτό Λ... και διότι άλλα παιδιά υποχρεώθηκαν να το κάνουν από πολύ νωρίτερα Όταν η γλώσσα του ήταν πιο απαλή και από την γλώσσα της γαζέλας Ωστόσο, αν και η πρώτη του φορά Δεν θα ταλαιπωρούσε πολύ ούτε την αδερφή ούτε τη μάνα του Δεν θα χρειαζόταν να τον παρακαλέσουν ιδιαίτερα Να τον καλοπιάσουν, να τον κανακέψουν Μόνο να περιμένουν λίγο κι όταν συλλογίστηκε τα όσα είχε τραβήξει στην αυλή και τα όσα θα μπορούσε να τραβάει ακόμα ένα τσεκούρι που έσταζε μέλη γιατί η κλιτία το είχε βουτήξει πια στο πιάτο και το πλησίαζε σε αυτόν δεν του φάνηκε το φοβερότερο Άνοιξε το στόμα του Το άνοιξε όμως τόσο πολύ που εκείνη για μια στιγμή τάχασε, κρατήθηκε Ό,τι και να του δώσει τώρα και δηλητήριο Σκέφτηκε ταραγμένη Θα το πάρει Ήρθε στο νου της ένας άρρωστος Με πόνος μαρτύρια Που έφτανε να του πεις Αυτό είναι φάρμακο Για να μην πονάς Και άνοιγε έτσι το στόμα του Σαν θεονίστικο πουλί Και επειδή δεν υπήρχε φάρμακο Για τους πόνους του Ή δεν υπήρχαν χρήματα για φάρμακο το έδιναν να καταπίνει Ξεφλουδισμένες φακές Ή κουκιά κι αυτό ολοπροστοκία άνοιγε και ξανά άνοιγε το στόμα του. Οι δικοί του δεν ξέρανε πια με τι να απελπιστούν περισσότερο, με του πόνου που τον έτρωγαν ή με τι ελπίδε που δεν έδιναν ένα τέλο στου πόνου του. Όμω τη σχέση έχει εκείνο ο Δίσμορο με αυτό το παιδί, είπε στον εαυτό τη η και οι φακέ που του έδιναν με το μέλι που δίνω εγώ στον αδελφό μου. «Κοίτα», του είπε τόσο, «δεν κάνει να ανοίγεις τόσο πολύ το στόμα σου, δεν θα σε ταΐσω με κουτάλι, με την γλώσσα σου θα το γλύψεις, μόνο σου, άκρη, άκρη, πάνω σε αυτό το τσικουράκι». Όταν έμεινε και πάλι μόνη η έφθα με τον 12 χρόνο, Τον οδήγησε σε μια καρέκλα Ούτε κρεβάτι υπήρχε στο δωμάτιο Τον κάθισε και κοίταξε τα ρούχα του Δεν μάθησαν αυτοί που τα είδαν όλα Ούτε να σε δώ σήμερα του είπε Μα ήξερε πως δεν ήταν αλήθεια Μόνη τη απέθυγε να παρευρεθεί ακόμα και στον στολισμό του Τώρα μόνο λοιπόν τον κοίταζε πραγματικά με αυτά τα ρούχα Τώρα τα πρόσεχε Για το πόσο όμορφα Και καλοραμένα ήταν Και πόσο ομορφότερα γίνονταν επάνω του Αυτό Ούτε το συζητούσε Όμως το πόσο καθαρά είχαν μείνει Παρότι με μεσολάβησε Σκόνες μόνο και γρατσουνιές Στα μαύρα παπούτσια Κάτι μικρές ακαθαρσίε στο μανίκι Αυτό της φάνηκε περίεργο Αν όχι και λίγο ύποπτο Και... Η υπενιγμή του ανδρός και της συγκατέρας της Δεν είδες τίποτα εσύ, δεν ξέρεις, μη μιλάς Τι να σήμεναν άραγε Τι ξεχωριστό μπορεί να έγινε με αυτό το παιδί Όταν εκείνη επαιδίδετο σε στοχασμούς πίσω από τον τοίχο Τον άφησε για λίγο και πήγε στα νερά Χονάτισε μπροστά στη σκάφη Έβαλε το χέρι της μέσα Τα ανακίνησε πέρα δόφε. Δεν ξέρω τι να κάνω, είπε μόνη της χαμηλόφωνα δεν ξέρω τι έγινε και δεν πρέπει να μιλώ, δεν πρέπει να ρωτώ, δεν πρέπει τίποτα. και εσύ νεράκια δεν θα κοκκινήσετε σήμερα. Ανασηκώθηκε, πέρασε τα βρεγμένα τις δάχτυλα πάνω στα μαλλιά της και ύστερα τράβηξε μια δεύτερη καρέκλα και κάθισε απέναντι στο παιδί, γόνατο με γόνατο. «Γιατί έκλαψες τόσο εσύ σήμερα», το ρώτησε. «Βαθιάζει όποιο κλαίει πολύ». Και πεθαίνει, καλά σου είπε η κλητία Γιατί έκλεψες τόσο Δεν θα μου πεις και εμένα να ξέρω Ο Διαγένης πήρε μια νανάσα Που ξεκινούσε από τις φτέρνες του φαρής Και φτάνοντας στο στήθος Έσπασε πάλι σε επάνω λίχμους και τρέμουλα Σαν να υπήρχε μια φυσαρμόνικα εκεί μέσα Που την δοκίμαζε ένα στόμα και την έδινε σε άλλο Μέχρι που έσβηνε στο δικό του Όταν έσβησε εντελώ, κόλλησε το βλέμμα του αλλού και η έφθα άρχισε να ξαναρωτάει. Του μεγάλου αδελφού σου φοβήθηκε, του έξυπνου, αυτού που όταν ήταν στη θέση σου σπαρταρούσαν σαν τα ψάρια έξω από τον γυαλό και τώρα πηδούσαν έξω από το χορό, εκείνου. Μα έτσι κάνουν όλοι αλίμονο. Δεν πρέπει να δίνει σημασία να τα παίρνει κατάκαρδα. Το φτωχό, ο φτωχό τον ταλαιπωρεί. Περίμενα μια λέξη του Όπως την ξηρασία Εκλυπαρούσε για μια σταγόνα Αχ, δόγγεξε σε λίγο Χτυπώντας τα γονατά της Από πού το σκέφτηκα αυτό Τι μάτια είναι αυτά Τα μάτια του παιδιού ξαναπλημμύρισαν Κύλησαν στα μάγουλά του Όχι δάκρυα, μα χάντρες ολόκληρες Και οι λυγμοί που μόλις πριν Είχαν ατονίσει, θυνάμωσαν πάλι Και πολλαπλασιάστηκαν Σαν να ήθελαν να τον εξοντώσουν. Διότι ζούσε με τα μάτια του όλα όσα προηγήθηκαν Που το σεκούρι με το μέλι μπορεί να τα μαλάκωσε κάπως Να τα εξασθένησε, να τα έστειλε λίγο πέρα Μα τον σκίαζαν ακόμη και τον αγρίευαν και αυτό αντανακλούσε σε όλη την όψη του σε Ξαναβόνιξε η γυναίκα, ποιο είναι αυτό το φοβερό που δεν αξιώνω με να μάθω. Και σηκώθηκε, άρπαξε μια πετσέτα από ένα σκαμνί και ξαναγύρισε. Τήλιξε το κεφάλι του στην πετσέτα και το έστηκε μαλακά, το πατούσε από εδώ και από εκεί, σε όλε τι μεριέ, ακόμα και πάνω στη μύτη Ή στο στόμα που ζητούσαν αέρα. Πέρασε, πέρασε, ξέχασε το ζαλί σου, του έλεγε, μην τα να σε κυριεύει. Αστόχαστοι όλοι άμυαλοι, εγώ δεν ήμουν στην αυλή, μα του άκουγα. Όρνεα που καραδοκούν, που μόνο τι τιέ του δεν μπορούν να φάνε. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντέ με, Αυτό δε ρωτούσε η ψυχούλα σου. Κοίτα όμω τώρα, τι ήθελα να πω. Θέλει να βγάλουμε αυτά τα ρούχα, να τα ρίξουμε στο νερό. Όχι, να σου δώσω να βάλεις άλλα Να τα βγάλεις αυτά και να βάλεις άλλα Άστα νερά, θέλεις Δεν μιλάς, θα με τρελάνεις σήμερα Κοίτα, θέλεις λίγες ταφίδε που βρήκα εδώ Έβγαλε την ζεύη τι μερικές ταφίδε, τις ψευτομέτρησε Έφερε μια στο στόμα της Και έτεινε την παλάμη της με τις υπόλοιπες μπροστά του έτσι κι εσύ, του είπε κι αφού τα μάτια του κινήθηκαν λίγο, χωρίς να τις μετρήσουν ασφαλώς και χωρίς να δείχνουν την παραμικρή επιθυμία να τις πάρει η έφθα της πέταξε στη μια σκάφη πέταξε και την πετσέτα πίσω στο σκαμνί Μου είπα να μην σε ρωτώ, να μην σου μιλώ, να μην περιμένω του είπε φτάνοντας στα όρια της υπομονής της Μα δεν ξέρω, είναι καλύτερα να μην σου μιλώ Αυτό μόνο θέλω να μου πεις, είναι καλύτερα Μάταια. Το παιδί δεν μιλούσε Σε βασανίζω Το ρώτησε πιο καθαρά Απεγνωσμένα Για τελευταία ίσως φορά Και πάλι δεν μίλησε το παιδί Αλλά από τον τρόπο Που ανακατώθηκαν πολλοί μαζί Λιγμί στο λαιμό του Φάνηκε να της είπε όχι Και η έφθα αποφάσισε Να καθίσει εκεί Μαζί του Και να περιμένει όσο να περάσει Η μπόρα όπω είπε Και δύο ώρα αργότερα, όταν από εκείνον τον απαρηγόρητο θρήνο δεν έμεινε παρά μια αγνή ανάμνηση, ένα τρεμούλιασμα στα ρουφούνια και στου ώμου, σχεδόν αδιόρατο, και όταν το ίδιο το παιδί άρχισε να χασμουριέται και να κοιτάει όλο και περισσότερο στα μάτια τη μάνα του, να εξεκολουθούσε να μην μιλάει, να είναι το στόμα του ένα μικρό τάφο από μυστικά, εκείνη. Σαν να αναγκάστηκε να βγει από ένα δικό τη όνειρο, του είπε με μαλαϊκή φωνή. Με νίσταξε, παιδί μου, νιστάξαμε και ίδιο σαν τι γάτε. Οι γάτε ξέρει, αφού δεν μιλούν, κοιτάζονται μεταξύ του και κοιμίζονται. Σηκώθηκε με νέα δραστηριότητα και του άπλωσε το χέρι τη. Πάμε να κοιμηθεί σαν άλλο δωμάτιο, του είπε. Κουράστηκα κι εγώ με το κλάμα σου. Εδώ δεν έχει ούτε κρεβάτι. Τα εγένης βλήστρησε αμέσως από το κάθισμα Δύνοντάς στο το χέρι Τα βλέφαρά του έγερναν «Α, για ύπνο δεν λες όχι, είσαι έτοιμος» Του είπε κάπως πειραγμένη Και του υπενθύμησε σύγοντας το δάχτυλο «Αλλά μετά θα μου πεις τι έγινε, είμαι η μόνη που δεν ξέρω» σε έναν διάδρομο είδαν από μια μισάνοιχτη πόρτα την κλιτεία και κοντοστάθηκαν. κοίταζε ευλαδικά και από κάποια απόσταση το είδωλό της σε ένα μικρό στρόγγελο καθρεφτάκι που το κρατούσε στα τρία της δάχτυλα όπως θα κρατούσε ένα μήλο ή κάτι πιο σπάνιο δεν τους πήρε είδηση το σπίτι ήταν άδειο και η πλάτη της στραμμένη στην πόρτα Όμω του είδε το καθρεφτάκι τη, Και αυτό μάλλον την δυσαρέστησε. Το κατέβασε γρήγορα, με κίνηση σπασμωδική. Και όπως ήταν κάτωτρο και από τι δύο όψει, Και το μισό δωμάτιο το έλυσε ο πρωινό ήλιο, Ένα τόπιο λοφός και άπειρη σιγαλιά, πήδησε από το ταβάνι στο πάτωμα, Και από εκεί χάθηκε μέσα στο στήθο της Τούτου, η ίδια ούτε γύρισε να τους δει Η κλητεία καθρεφτίζεται πολύ και εσύ δεν μιλάς καθόλου Είπε η έφτα στο θεαγένη Ένα όντας πως δεν συμφωνεί Ούτε με εκείνη ούτε με αυτόν Και τον τράβηξε σε ένα άλλο δωμάτιο όταν μπήκαν και έκλεισε καλά την πόρτα, το παιδί τρέκλεισε προς το κρεβάτι, αλλά αυτή το παρέσυρε μαζί τη στο παράθυρο. «Να σου δείξω τις λεύκε πρώτα», είπε. Γιατί ήλπιζε ακόμα να του αποσπάσει κάποιες λέξεις Μα είχε περδευτεί πολύ σήμερα Νόμιζε πως τον έφαρε στο δωμάτιο με το παράθυρο που έβλεπε τις λεύκες Πέρα μακριά σε ένα λιβάδι με λεύκες Που εποχές εποχές γέμιζε νερά Και που μικρή το έβλεπε και από κάποιο παράθυρο του πατρικού της σπιτιού και αδυμονούσε την έλουζε ένα αίσθημα νοσταλγίας και φόβου χωρίς να ξέρει το γιατί ένας γλυκός φόβος και κάτι που έγινε εκεί όταν ήταν ίσως πολύ μικρότερη ή που θα γινόταν από ώρα σε ώρα και την περίμενε έβαζε τι λεύκε να την φωνάζουν «Έλα, έλα» ανεξήγει το αίσθημα πολύ δυνατό, πολύ άπιαστο όταν φυσούσε, όταν έβρεχε και αυτή κοίταζε από το παράθυρο της λεύκης να κουνιούνται Έλα, έλα Και μια φορά που αξιώθηκε επιτέλους να βρεθεί σε αυτό το λιβάδι με τον δεύτερο άντρα της Σε πολύ μικρή απόσταση από τις λεύκες που δεν τέλειωναν που από μακριά τη φαίνονταν να είναι η μια στην άλλη... ενώ τώρα έβλεπε πως απείχαν μεταξύ τους μέτρα ολόκληρα... και πως το έδαφος κάτω δεν ήταν ομοιόμορφο... μα όλο λακκούβες με νερά και ξύλα. Τον ρώτησε, θέλοντα να μάθει τι δέντρα επιτέλους... ήταν αυτά που έβλεπε από μακριά τόσα χρόνια... και την φώναζαν. Αυτά τα δέντρα μέσα στα νερά, τι νερά είναι... Και εκείνο γέλασε τόσο που σύστηκαν νερά και δέντρα Το διηγόταν μετά σε άλλους Και ξαναγελούσε Λεύκες, τι απάντησε και φάτο. Αυτά τα δέντρα μέσα στα νερά Δεν είναι νερά, μα λεύκες Πως ήταν όμως λεύκε, Το ήξερε και η έφθα Αυτό που δεν ήξερε Αυτό που δεν Αυτό δεν μπορούσε ούτε εκείνο να τις το πει αλλά τι κρίμα. Είχε φέρει τον γιό τη σε άλλο δωμάτιο, με κρεβάτι οπωσδήποτε, μα που το μοναδικό του παράθυρο κοίταζε κάτω στην αυλή και όχι στο λιβάδι με τις λέφκες. Μπερδεύτηκα, ψιθύρισε, σήμερα η μέρα μου πάει ανάποδα, όλα λάθη κάνω. Κοίτα που σέφερα. Κάτω στην αυλή χειρονομούσε ο Χριστόφορο, αυτός που της φώναξε κάποτε στα αυτιά, λέφκες. Χειρονομούσε μια μπροστά στους αδελφούς ή στους κουνιάδους του Με ύφο σαν απέκρουε κατηγορίες Και μια μπροστά στους μεγαλύτερους γιους και παραγιού του γεμάτου θυμό Ακόμα θα τους μάλωνε Μα και εκείνοι δεν φαίνονταν να το είχαν βάλει κάτω Μάλωναν μαζί του, χειρονομούσαν κι αυτοί Απαντούσαν στα λόγια του, δεν έφταναν πολλά ω εδώ Του θύμιζαν ίσως κάποιες αδικίες, διαφορές Παλιότερες ιστορίες ποιος ξέρει τι Η ατμόσφαιρα πάντως ήταν πεταμένη Έτοιμη να πετάξει σπίθες Και σαν να μην έφτανε αυτό Είχαν βγει στην αυλή και όλα τα μικρά Εκείνα τα ελαφάκια που έδιωξε πριν η έφθα από τα πόδια της Που τα έδιωχναν όλοι φαίνεται και αυτό γύρευαν τώρα να χωθούν και στα πόδια εκείνων που λογομαχούσαν Να ζητήσουν από αυτούς λίγη προσοχή και στοργή Ή τουλάχιστον να καταλάβουν τι γίνεται. Και που βέβαια κακώς έπραξαν Γύρισε κάποια στιγμή ο Χριστόφορος Και τα κατσάδια σε άγρια του είπε να πάνε στο διάολο Μα καθώ εκείνα απλώς κοκάλωσαν Σήκωσε το χέρι του Και άρχισε να το κατεβάζει όπου έβρισκε Το ίδιο άρχισαν να κάνουν και η μεγάλη γη οι παραγοί του Και γενικώ όσοι είχαν πάνω από ένα μέτρο βόη Βλέπεις, «Μαλώνουν τα βουβάλια, πληρώνουν τα βατράχια» είπε η έθνοια «Έτσι γίνεται πάντα» και τράβηξε τον δωδεκάχρονο από το παράθυρο στην αγκαλιά της και από εκεί πήγαν μαζί στο κρεβάτι «Εγώ ήθελα να σε φέρω να δεις τις λέύκε, όχι ανθρώπους μα περδεύτηκα» του είπε καθώς είχε καθίσει στο δάπεδο και άρχισε να του λύνει τα παπούτσια, τα κορδόνια ενώ αυτός έβγαλε μόνος του το άσπρο σακάκι και γυλαίκο Και προσπαθούσε να ξεκουμπώσει τα γελιστερά κουμπάκια του μαύρου πουκάμισου Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν άνοιξες το στόμα σου σήμερα να μου πεις κάτι Μάνα σου είμαι ή καμιά ξένη Ξένη θα με θεωρείς φαίνεται Το παιδί κούνησε το πόδι του, την χτύπησε ελαφρά στο στήθο. «Να μη λέω τέτοια» το ρώτησε Γλώσσα δεν έχεις να μου το πει, Προτιμάς με το πόδι Καλά Και τώρα για ύπνο Κουράστηκες απ' όλα και θες να κοιμηθείς Ο ήλιος λάμπει έξω και εγώ στην άγνοια Μου φαίνεται θα θυμώσω θεαγένη Θα θυμώσω μαζί σου Κουράστηκα Ούτε με το καλό ανοίγεις το στόμα σου Ούτε με το κακό Ούτε με το δίκαιο, ούτε με το άδικο Ποιο είσαι και τι έγινε Για δώσω μου να δω αυτό το σακάκι Ορίστε λάμπει. είναι σαν λά τι έγινε, πού είναι τα σπουδαία αίματα, πού οι σφαγοί, οι σκάφε με το νερό που σου ετοίμασαν. Μήπως, μην τρέπεσαι να μου το πεις, μήπως ανάγκασαν με ύπουλο τρόπο να το σφάξεις, μήπως πήραν το χέρι σου με τη βία και... για δώσ' να δω το χέρι σου. Τις το έδωσε, το εξέτασε σαν χειρομάντησα και από τις δύο μεριές. Μα πέρα από το πόσο ελαφρύ ήταν σαν φτερό... Και λίγο που έτρεμε ακόμα, τίποτα άλλο δεν μπόρεσε να δει. Μπορεί να έγινε κάτι άλλο, του είπε, και τρέπεσαι να το ομολογήσει. Δεν είναι ντροπή, όμω. Τα τελευταία τη λόγια δεν ακούστηκαν. Τα πρόφερε γυρνώντα το κεφάλι τη προ την πόρτα, ένα κλάσμα δευτερολέπτου, πριν ανοίξει διάπλατα και χυμίσουν μέσα δυο ασθενισμένα αγόρια. Από εκείνα τα ενδιάμεσα Τα ούτε μεγάλα ούτε πολύ μικρά Που μάλλον είχαν στηθεί στην αυλή Απ' τα χαράματα Αν κι ίσως όχι στην πρώτη γραμμή Έφεραν αναστάτωση Όσοι κι ένα στρατός Σε ειρηνικό κατάλημα Σας βρήκαμε Είπαν θριαμβικά Φύγατε από την κάμαρα με τις καφές, Γιατί φύγατε Σας βρήκαμε όμως Έφτανε από πίσω κι ένα τρίτο Ο επταετής Λουκάς Κουτσός από γεννησιμιού του Από ένα λάθος της μαμής Αλλά όχι γι' αυτό και λιγότερο ζωηρός από τους άλλους Μόνο που άσθμενε περισσότερο και έπρεπε να σκύβει όταν έτρεχε Να πιάνει το δεξί του γόνατο με τα δυο χέρια Και να τραβάει όλο το πόδι του προς τα πάνω Σαν να το ξεκολλούσε από βάλτο ρηχό Να το ξεπαγίδευε έτσι έπρεπε να κάνει κάθε τόσο Για να ξαναβάλει σε κίνηση ας πούμε Αυτό το πόδι, το χολό, το σερνάμενο Προκαλώντας σε όλους τον Ήκτο <Κι> Μα που σήμερα για μια φορά Ήκτος δεν περίσσευε γι' αυτόν Έπεφτε πάνω στον πιο όμορφο και αρτιμελή αδερφό του «Τι γυρεύετε εσείς εδώ, ποιος σας είπε να πείτε» τα ρώτησε η έφθα και έκανε να πετάξει τα παπούτσια του θεογένεια πάνω του. «Μα δεν τα πέταξε γιατί λυπόταν τα παπούτσια» είπε όχι τα κεφάλια τους και τους πρόσταξε να βγουν αμέσω έξω να ξανακλείσουν και την πόρτα «Ποιος μίλησε σε σένα» τη είπε το μεγαλύτερο και εκείνη για πολλωστή φορά μετάνιωσε που δεν υπήρξε αυστηρότερη μάνα με τα παιδιά της αγόρια ή κορίτσια, αλλά τα άφησε να τις αντιμιλούν έτσι. Και αντί να βγουν βέβαια, αυτό το μεγαλύτερο έκανε μια υπόκληση προ τον Θεαγέννη, υπόκληση που κορόιδευε τον εαυτό τη και του είπε, Γιατί κλέ, βρεκλαψιάρι αφού δεν έκανε τίποτα, αφού άλλο τόσπαξε το, το αρνί. Δεν κλαίει, επενεύει η έφθα, που οι διαθέσει τη άρχισαν πάλι να κυμαίνονται, που τα είδατε τα κλάματα. Και ποιο τόσπαξε τότε. «Ρώτα το να σου πει ποιος το έσφαξε», είπε ο δεύτερος, δείχνοντας τον αδελφό του στο κρεβάτι. «Αυτός μου τα είπε όλα», απάντησε εκείνη, με κλονισμένη αξιοπρέπεια, κοιτώντας καλύτερα το θεαγένι. «Αφήστε τον ήσυχο», ξαναγύρισε στους άλλους τρεις. «Του χρειάζεται λίγο ύπνος, όποιος και αν έσφαξε το αρνεί. Σε σας μιλώ. Πιείτε, ακόμα εδώ είστε». Όχι μόνο εδώ Μα ήδη ετοίμαζαν με κάθε φασαρία και ζήλο Το μαρτύριο της αναπαράστασης Μιας παράδοξης αναπαράστασης Έτσι δεν έκανες Έτσι δεν έκανες Ρωτούσε τον Θεογένιο Μεγαλύτερος από τους τρεις Μα μικρότερος κατά δύο χρόνια από εκείνον Παίρνοντας και ξαναπαίρνοντας φόρα Από τη μια άκρη της κάμαρας Προς την άλλη Όπου βρισκόταν το υποτιθέμενο μικρό αρνί Που τώρα Θε το παρίστανε, εξαναγκάστηκε να το παριστάνει Ο ίδιος ο Θεαγένης Και οι φόρες επαναλαμβάνονταν Και από τους άλλους δύο Παίρνοντας από τον καθένα κι άλλο χρώμα Όλο και περισσότερη έμφαση ή γελιότητα Κυρίως από το φουκαριάρικο κουτσό για μαχαίρι κρατούσαν από ένα ξυλοκέρατο Κιταν ένα μαρτύριο εισάξιο του πραγματικού Εκείνου που έλαβε χώρα στην αυλή και δεν το είχε δει η έφθα. Το παρακολουθούσε λοιπόν τώρα, ικτήροντα τα ίδια της τα μάτια, τρέμα για αυτήν τη βαριά σαμολίδη περιέργεια, αδελφή τη απάθεια, θα λέγαμε, που την καθήλωνε. Στην πιο προστατευμένη γωνιά της κάμαρα, Να βλέπει την αδιάκοπα Επαναλαμβανόμενη σφαγή Μέχρι που να καταλάβει τι έγινε Αντί να σπέβδει Ως το τέλος της ζωής της Αν χρειαζόταν Και να αρπάζει τον έννο <χωρή> Τί και μαζί Από τα νύχια και τους εμβέγμους Τον παραέξω Όπως το είχε κάνει άλλωστε το πρωί Όπως το είχε κάνει κι άλλες φορές Το παρελθόν τη Και άλλα παιδιά Συνέστητα γύρισε το κεφάλι τη να δει από το παράθυρο κι άλλε εικόνε, παράδοξε κι αυτέ, που θα την πήγαιναν από τον κρεμό στο ρέμα. Τα μαλώματα και οι αντιλογίε είχαν τελειώσει. Μερικοί σιγοέπιναν και κουνούσαν του ώμου σαν να έδιχαν, γελούσαν μάλλον, κι ένα γαλήνιος καπνός ανέβαινε και του στήλιγε από το αρνί που ψινόταν. Ο Χριστόφορος μιλούσε με τους οργανοπαίχτες ειρηνικά, χαϊδεύοντας το στέρνο του. Ίσως τους έδινε και κάτι, μια συμβολική πληρωμή, κι α μην έπαιξαν. Και ακόμη, τα μικρά, που προηγουμένω ξυλοκοπήθηκαν, είχαν αρχίσει να χαριεντίζονται τώρα με τους μεγάλους αδερφούς, να δίνουν μαγουλάκια για φίλημα και να μαζεύουν λόγια, και δεν αποκλείεται να εμφανίζονταν σε λίγο κι αυτά εδώ, φορτωμένα, με τις δικές τους δοξασίες και τα δικά του ξυλοκέρατα. <μουσίλια> Ό,τι περιέσκον με δεινά ο νου και στην αριθμός και ού και δεινά στην του βλέπει, ψιθύρισε η έφθα κλείνοντας τα μάτια της, πολύ καταβεβλημένη και για να αποχωρήσει έστω. Ο Θεαγέννη δεν θα θυμόταν καθημερινά στα χρόνια που ακολούθησαν όταν όλοι θα τον φώναζαν ησύχιο και όλε οι γυναίκε θα έλειωναν γι' αυτόν τι μαύρε και άθλιες ώρε που πέρασε εκείνη την ημέρα πρώτα κάτω στην αυλή και Σαν να αφθονούσαν οι αντοχές του Και πάνω στο δωμάτιο που τον έφερε η μάνα του η έφθα Για καλύτερο καταφύγιο Δεν θα τις κρατούσε σαν κοιμήλια Ούτε θα ρηγούσε κάθε τόσο από την κριάδα τους Η μηνύμοι λένε έχει βοηθό τη λύθη Αλλά κι ούτε γινόταν να μη φτάνουν στιγμές Που οι μισοθαμένε εκείνες εικόνες Τρύπωναν πάλι στο κεφάλι του και τον βασάνισαν Σαν να χρωστούσε κάτι στη ζωή από τότε Σε έναν καλό φίλο που απέκτησε χρόνια μετά Παντρεμένος πια με την φεβρονία και πολύ τεκνος Έναν Αγιογράφο Του έλεγε τι ήταν αυτό που τον γλίτωσε τελικά Από τα μανιασμένα μικρότερα αδέλφια του Όταν τον ρώτουσαν ακούραστα Έτσι δεν έκανες, έτσι δεν έκανες Και έπεφταν πάνω στο λαιμό του Με τα μαχαίρια του στα ξυλοκέρατα χωρί να το σφάζουν βέβαια Απιωτόφελος Είχε φτάσει στο σημείο να εύχεται να τον σφάξουν Είχε φτάσει στην άκρα απόγνωση Γύρισε να δει Έτσι όπως ήταν πεσμένος Που βρισκόταν η μάνα τους Γιατί δεν ερχόταν να τους διώξει Να τον σώσει Και δεν την είδε Είδε μόνο τα πόδια της σε μια άκρη Μα δεν ήταν το ίδιο Δεν ήταν τα πόδια εκείνης που ήξερε και θυμήθηκε κάτι ιστορίες που του έλεγε η ίδια για την μητρική αγάπη Αλλά και για τη μητρική απονιά Κάτι φοβερές ιστορίες Στη μια, την πολύ γνωστή και διαδεδομένη Ένας γιος Για να αποδείξει σε μια γυναίκα Ότι την αγαπάει περισσότερο από κάθε τι στον κόσμο Ακόμα και από εκείνη που τον γέννησε Πάει και σφάζει τη μάνα του Και παίρνει την καρδιά της την πάει δώρο στην καλή του τη λάμνια που περίμενε. στο δρόμο σκοντάφτει και πέφτει σε ένα χαντάκι, ματώνει τα μούτρα του και η καρδιά της μάνας που δολοφόνησε σκυρτάει ολοζώντανη και τον ρωτάει με την αιώνια στοργή της και αγάπη. «Πόνεσες, παιδί μου!» Στην άλλη πάλι, την λιγότερο γνωστή, την απόκριφη, ο γιος είναι άρρωστο του φανατά και η μάνα δίπλα του Παρακαλά η μέρα νύχτα τον χάρο να πάρει αυτήν στη θέση του. Και όταν έρχεται ο χάρος και πάει με το σπαθί του προς το μέρος της, η ζωή της φαίνεται τόσο γλυκιά, που δείχνει το κρεβάτι του γιού της και του λέει: Εκεί είναι ο άρρωστος χάρη μου. Κάπως έτσι ο θεαγένης φαντάστηκε πω έκανε και η δική του μάνα σήμερα, τότε, και σκοτήνιασε για καλά ο του. «Είναι η σειρά της απονιάς, φαίνεται. Ας μην περιμένω βοήθεια από κανέναν», είπε στον εαυτό του. «Είναι η μέρα μου και ήθεσαι σωθώ από ένα θαύμα ή θα με φάνε τα αδέλφια μου. Βλέπεις, του το έδειχναν ανοιχτά, καθαρά, πω ήθελαν να τον κάνουν θρύψελα εκείνη την ημέρα». Η μόση απόγνωση έλεγε στον φίλο του τον Αγιογράφο. Σε μια φωλιά με φίδια να με έριχναν... τα φίδια θα μου φέρονταν καλύτερα. Θα βρισκόταν μια φιδωμάνα, νομίζω, πιο πανετικιά. Και ξαφνικά το βρήκα. Τα φίδια. Θυμήθηκα τα φίδια που κανείς δεν τα αγαπούσε... που μας έλεγαν ιστορίες. Η ίδια η μάνα μας τις έλεγε κι αυτές για τα φίδια. Ότι τα φίδια, όταν πονάει το κεφάλι τους... βγαίνουν, λέει, στο δρόμο για να τα σκοτώσεις... Φιένω σκόπιμα στη μέση του δρόμου Και περιμένουν να περάσεις Να φοβηθείς και να τα σκοτώσει. Για να μην πονάει άλλο το κεφάλι τους Το λέγαν βέβαια έτσι Για να δικαιολογούνται που τα σκότωναν Μα τι σημασία είχε Και το δικό μου κεφάλι Όχι πονούσε Μα δεν το ήθελα Ήθελα να πεθάνω Δώδεκα χρονώ και ήθελα να πεθάνω Να μην έχω γεννηθεί Και λοιπόν αυτό Αυτό δεν θα το πιστέψεις Αυτό όλος ανέλπιστα Του έφερε την ιδέα να φωνάξει Θίδι Ένα ψόφιο φίδι εκεί Το πίστεψε και ο ίδιος Έτσι όπως το φώναξε Και έδειξε με το δάχτυλο κάτω από το κρεβάτι Εκεί που μόνο αυτός μπορούσε να βλέπει Αφού τον είχαν με την κοιλιά στο πάτωμα Τα τρία αδερφάκια του Μέσα στην έξαψή του Να κάνουν σε μια μέρα Ό,τι δεν έκαναν σε όλες τις άλλες Το έχαψαν Σχεδόν. Πριν το ακούσουν Παράτησαν αυτόν Και όρμησαν κάτω από το κρεβάτι Ο θεαγέννης είχε πιστέψει στη φωνή του Μα δεν πίστευε τώρα στα μάτια του Και έτσι όπως πλακώθηκαν Ο ένας με τον άλλον Έτσι όπως πετάχτηκε Και η έφθα από κάπου να πάει να δει Και αυτή η ονομαστή για την τέχνη της Να περιποιείται φίδια Βρέθηκε αυτός Ο ανέλπιστα τυχερό, Ο πιο αμέτωχο στην καινούργια μάχη να μην θέλει ούτε μισό βήμα για να πηδήξει έξω από την πόρτα... Και πήδησε «Ψεύτη, ε, ψεύτη, πού είναι το φίδι»... Έτρεξε από πίσω ένας και του φώναξε... «Εκεί που είμαι κι εγώ», απάντησε νοερά ο θεαγέννης... Και κανεί δεν τον ξαναείδε από πού πέρασε... ο αργάτος σου Αφού ένας αγροφύλαγκας τον βρήκε... Στα πιο απόμακρα χωράφια... Κοντά στο λιβάδι με τις λεύκες... Πάνω σε μια δαμασκηνιά να τρώει ξένα δαμάσκηνα Άγορα ακόμη Πράσινα και σκληρά σαν τα κουκούτσια τους Αλλά αυτός να τα τρώει Και να τον πιάνει σύγκριο Να μουδιάζουν τα δόντια του Ήταν και χωρίς ακάκι, Χωρίς παπούτσια Κρύωνε έτσι κι αλλιώς Ο Απρίλης δεν είναι Αύγουστος Τι κάνεις εσύ εκεί πάνω Κλέφτης είσαι Τον ρώτησε ο αγροφύλακας με το μουστάκι τον είχαν πει ψεύτη Τώρα τον έλεγαν και κλέφτη Δεν είμαι κλέφτης Φοβάμαι να γυρίσω σπίτι μου Απάντησε το παιδί Και ο αγροφύλακας βρέθηκε βολικός άνθρωπος Άλλωστε η τύχη τον είχε φέρει Κατά εδώ και τίποτα άλλο Τον πίστεψε χωρίς να ζητή. Τον καλόπιασε να κατέβει Και τον πήρε από το χέρι Για να τον φέρει πίσω στο σπίτι του χωρί να φοβάται κανέναν Στο δρόμο έγιναν φίλοι και αποάχτη για την απονιά της μάνας του το παιδί είπε σε αυτόν τον άγνωστο που δεν ρώτουσε πολλά πράγματα ό,τι δεν είχε πει σε εκείνη και ίσως σε αυτό οφειλόταν μετά η απονιά της σε εκείνη που τόσο τον παρακολούθησε να της πει του είπε λοιπόν για το αρνή που έπρεπε να σφάξει το πρωί μα δεν μπορούσε δεν μπορούσε και τελικά το έσφαξε ο πατέρας του μα που αυτό ήταν εξίσου τρομερό να το δει σπαγμένο. Έγινε πίσω από την πλάτη του Στο άψε βήσε, Όταν τον έστειλε να πάρει ακόμη μια φόρα Και γυρνώντας Είδε το αρνί σφαγμένο Του τα είπε όλα Όλα εκτός από το πως βλήτωσε από τα μικρότερα αδέρφια του Αυτό θα το έλεγε μόνο στον Αγιογράφο χρόνια μετά Ο Αγροφύλακας άκουγε μαγεμένο σχεδόν Η ομορφιά αυτού του παιδιού Περισσότερο και από τα λόγια του Του προκαλούσε ένα ευχάριστο ρήγος Τον έκανε να αισθάνεται Ότι συνοδέεται το άγγελο Που ίσως δεν ξαναπάτησε στην γη Δεν ξέρει τα κατατόπια της και αυτός κλήθηκε σήμερα να το τα δείξει Και συνάμα να τα μάθει μάθηκε ο ίδιος καλύτερα Δεν τορμούσε να ανοίξει το στόμα του Ούτε να κοιτάξει το παιδί κατά πρόσωπο Άκουγε μόνο τα παθήματά του Και το μόνο που μπορούσε να κάνει και να δείξει τη συμπάθειά του Ήταν να του φύγει ποτε πότε-πότε τα δάχτυλα μέσα στα δικά του Και να ψηλήσει καμιά φορά Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω Μα δεν θα πρέπει να τα καταλάβαινε όλα, γιατί ο Θεαγέννη για τρίτη φορά του έλεγε ότι πονάει η κοιλιά του από τα το άγουρα δαμάσκηνα, και εκείνο δεν εννοούσε να σταθεί και να του πει Πήγαινε πίσω από έναν θαύνο να σου περάσει. Έφαγα και πολύ μέλι πριν τα δαμάσκηνα, και πονάει. Μέλι, εξεπλάγει ο αγροφύλακα. Πού το βρήκες το μέλι. Στο σπίτι μου έδωσαν. σούδωσαν, σου έδωσαν. μου. Καλά. «Πόσους αδελφούς έχεις! Πολλούς!» Επελπισμένος ο Θεαγένης και κοίταξε με τρελή αγωνία γύρω του τόσο τρελή που ανάγκασε τον αγροφύλακα να τον κοιτάξει στα μάτια «Α, κατάλαβα», του είπε με ηλικρίνια, σαν να κάει και ξαφνικά «Τώρα, κατάλαβα, φωνάει η κοιλιά σου και θες να πας πίσω από κανέναν θάμνο πήγαινε, θα σε περιμένω, με την ησυχία σου» Σταδεμένο, ελεύθερο ο Θεαγένης έτρεξε, χάθηκε πίσω από τους θάμνους Και δυστυχώς άλλε δυο φορές χρειάστηκε να αφήσει το χέρι του αγροφύλακα Και να τρέξει πίσω από τους θάμνους Με την ησυχία σου θα σε περιμένω Τον διαβεβαίωνε κάθε φορά αυτός Στην δε τρίτη φυγή του ο δωδεκάχρονος ένιωσε και την ανάγκη να δικαιολογηθεί Όσο ήμουν πάνω στο δέντρο δεν είχα τίποτα Μα τώρα που κατέβηκα, κατέβηκαν κι αυτά Συμπλήρωσε ανάλαφρα ο αγροφύλακας Με πλήρη κατανόηση Και ευτυχής που μπορούσε τέλος πάντων Να ξαναμιλάει σαν άνθρωπος Όχι που είχε δεθεί η γλώσσα του το ώρα. Έτσι είναι αυτός ο κόσμος έλεγε μόνος του Δεν λογαριάζει ούτε αγγέλους ούτε τίποτα Έφαγες άγορα δαμάσκινα Θα σε πιάσει η κοιλιά σου και Άγγελος Και πώ μου μπήκε αυτή η φώτιση Ότι έχω να κάνω με άγγελο Και όχι με ένα Μα σαν πως έχω ξαναδει άγγελο... Μπορεί και να είναι... Ο Θεογέννης το μεταξύ, καθώς για τρίτη φορά πίσω από θάμνος, κάτι άκουγε από το μουρμουριτό του μεγάλου φίλου του και προστάτη και θυμόταν πάλι τη μάνα του που μιλούσε και εκείνη μόνη, έκοβε και με τη γλώσσα της σαν σε μοναστήρι, που στην πιο δύσκολη στιγμή όμως τον είχε αφήσει στο των αδελφών του. Τον αδελφών του, ναι, τώρα τι να όλοι εκείνοι, και εκκλητεία με το τσεκούρι και την πέρτα Και ο πατέρας του που πήρε το μαχαίρι Που πήγε να το σκουπίσει μετά στα χόρτα Μα δεν τον άφησαν να το σκουπίσει στα χόρτα Γιατί... γιατί, τι είχαν τα χόρτα Και το χάνει και το αρνί Ναι, α, το αρνί Γιατί να τα θυμάται τώρα κι αυτά Και εκείνοι χοντροί οργανοπαίχτες Πόσοι ήταν τρεις Και να τέταρτος που άρχισε Με πεταχτά αυτιά Τι είδε μόλι έφτασε ένα τραγούδι σιγανό. Έρμηνη φούλα, έρμε γαμπρέ. Για ποιον? Για αυτόν. Έρμηνη φούλα, έρμε γαμπρέ. Για αυτόν και η κλητεία τι ήταν εκείνο που φορούσε. Κάπου το βρήκε, ήταν σαν και το μέλι. Άκρη, άκρη πάνω σε αυτό το τσεκουράκι με τη γλώσσα. Μην κλαις πολύ, θα πεθάνεις Θα νιστάξουμε σαν τις γάτες θεαγέννη. Με την ησυχία σου Να και μια ράχνη μπροστά του Κρέμεται στον ιστό της Να την χαλάσει Να πάρει να τσάκνω και Όχι γιατί, τι τον πήραζε Θα τον Η Ήφαινε ήσυχα τον ιστό της Σκάλωσε στον ιστό της Και δεν μπορούσε να βγει Αχ αράχνια ραχνούλα Οι σκέψεις του Ήφαιναν και αυτές τον ιστό τους Αρμονικό και ετερόκλητο, Τον ύφαιναν, σκάλωναν και ξεσκάλωναν και ακολουθούσαν τα πόδια του Καθώς αυτά μια βολικότερη θέση Λίγο περισσότερο χώρο Κάθε φορά που ξελάφρωνε για λίγο Μα ήθελε κι άλλο Τον είχε πιάσει διάρεια. Τρόμαζε από το γεγονός και από την άλλη μεριά χαιρόταν Αλίμονος όποιον πατούσε κατά δω Σφυρίζοντας προς τα σύννεφα Θα βλαστημούσε δέκα μήνε. Και χωνόταν με κατεβασμένα παντελόνια Και λυγισμένα γόνατα Και ξυπόλυτο στο χειρότερο Όλο και πιο μέσα Όσο πιο μέσα μπορούσε στον θάμνο που είχε διαλέξει Λες και ο θάμνος ήταν άβυσος Χωρίς αρχή και τέλος Μα κάποτε τέλειωνε Έβρισκε μπροστά του μόνο χοντρόλιγνε, Περιπλεγμένες ρίζες Οι κλονάρια που έμοιαζαν με ρίζες Στρόβλη τόνα μέσα στ' άλλο Και αγκάθια Ένα σωρό αγκάθια Ένα σωρό χαμόκλαδα με αγκάθια Που κάνοντας να αποφύγει το ένα Έπεφτε ο δύστηχος σε άλλο χειρότερο Μα δεν έβγαζε άχνα Τα υπέμενε Κοίταζε μόνο πως να τελειώσει Πιο γρήγορα και ήσυχα Με την ησυχία σου να μην τον περιμένει πάρα πολύ ο άλλος και παραξενευτεί Αυτός ο άλλος Κάθε φορά που ο μικρός φίλος τον άφηνε Αν είχε να πει κάτι μόνος του το έλεγε Και στη συνέχεια απομακρυνόταν ως μια λογική απόσταση Από εκεί έδειχε για να του δώσει να καταλάβει Ότι δεν είναι να απομακρυνθεί περισσότερο να τον εγκαταλείψει Και άρχιζε να σφυρίζει χωρίς συγκεκριμένο σκοπό Αλλά με έναν εύγλωτο τρόπο Σαν να έθετε προστατευτικά όρια γύρω από το παιδί Να προειδοποιούσε τον ίον δίποτε, Ακόμα και τις σαύρες ή τις χελώνες, Ότι δεν έπρεπε να πλησιάσουν προς εκείνους τους θάμνους Που από μακριά μεν αλλά πιστά θρουρούσε. Και πότε πότε έβαζε το χέρι στο στόμα και ξαναφώνασε με την ησυχία σου, εσύ, δεν έρχεται κανένας. Εσύ. Όνομα δεν ήξερε. Κάθε φορά που θυμόταν να ρωτήσει το παιδί πώς το λένε, το παιδί ήταν μακριά του. Και όταν γύρισε, το ξεχνούσε. Μα, μπερδεμένες, και κεραίουσες, όπως ήταν εκείνες οι στιγμές και και τους του, ξεχάσαμε κι εμείς να πούμε ότι την δεύτερη φορά που χρειάστηκε να χωρίσουν για λίγο, μια μικρή... Ολοφλόγα τσουκνίδα τσίμπησε τον δωδεκάχρονο πίσω από τον θάμνο, στον κλουτό. Πράγμα που τον ανάγκασε, με τον αξίνεται αλήτρωτα, να καθυστερήσει περισσότερο να βγει. Ήθελε να βάλει πάλι τα κλάματα. Το τσίμπημα τη τσουκνίδα ήταν χειρότερο, πιο αληθινό και από την ίδια την τσουκνίδα. Αυτή είχε μείνει στη θέση τη, Απήραχτη μικρούλα, σαν να μην έγινε τίποτα, ενώ αυτό κουβαλούσε το τσίμπημά όπω κουβαλάει κανεί τι αμαρτίε του. Του ήρθε να φωνάξει και φώναξε «Τσιμπήθηκα, είναι μια τσουκνίδα εδώ πέρα» «Τσουκνίδα, άστιν, θα φύγει μόνη τη μη ξύνεσαι» του είπε ο γροφύλακα, μα ο μικρός εμφανίστηκε την άλλη στιγμή μπροστά του καταφλογισμένος «Σε τσίμπησε πολύ, ε» «Θα περάσει», είπε με στοικότητα το παιδί δίνοντας παρηγοριά στον εαυτό του «αλλά με καίει» Γι' αυτό την τρίτη και τελευταία φορά φρόντισε ιδιαίτερα. Παρότι βιασόταν πάντα Να μην ξαναπέσει σε τσουκνίδες Τα αγκάθια έφταναν Βλέπεις Του είχε υπενθυμίσει ο φύλακας Δεν άφησα ούτε πουλί να σε πλησιάσει Μα δεν μπορώ να εμποδίσω Τις τσουκνίδες και τα αγκάθια Να φυτρώνουν εκεί που θέλουν Τα από αυτά, η κοιλιά του θεαγέννη ηρέμησε Και βρήκε τον φίλο του στην άλλη άκρη του δρόμου Να στρίβει χωρίς να πάψει το σφύριγμα ένα τσιγάρο Του είπε «Και ο πατέρας μου καπνίζει και τα αδέλφια μου, όχι όλα» Και ο άλλος πάλι ξαφνιάστηκε «Καλά, πόσα αδέλφια έχεις» «Οου, πολλά» είπε το παιδί «Μα και πάλι δεν ήρθε εύκολο στον αγροφύλακα» Τόνιωσε σαν να πρέπει μάλιστα να ρωτήσει για την οικογένεια του ή έστω να ρωτήσει μόνο το μικρό του όνομα. Θα τον ρωτούσε όμω, είχαν καιρό, δηλαδή όχι και πάρα πολύ, γιατί ο δρόμο με το ψηλό ψηλό σαν χώμα που του έφερνε από μακριά από τα χωράφια, Συνεχιζόταν τώρα αλλιώτικο, πιο μαύρο, πιο σφικτό, πιο πατημένο, κάπω ήγρό, με διαφορετικέ τροφέ. Έπαιναν πια στα πρώτα σπίτια «Προς τα πού είναι το δικό σου, πού μένει, τον ρώτησε ο αγροφύλακας Ο Θεα έδειξε με το χέρι του στην τύχη «Κατά εκεί, είναι μακριά ακόμα Ξέρω να πάω και μόνος μου, αλλά... Όχι, δεν ξέρω Το δικό σου πού είναι» «Το δικό μου εδώ κοντά, λίγο πιο πάνω» είπε ο αγροφύλακας Στάθηκε λίγο, σκέφτηκε κάτι και συνέχισε «Κοίτα» Ή θα χωρίσουμε εδώ, λίγο πιο πάνω. Μπορείς να πας και μόνος σου πια, χωρίς να φοβάσαι, ή αν θες να σε πάω κι ω το σπίτι σου, πρέπει να περάσουμε μια στιγμή από το δικό μου. Να πω στη γυναίκα μου ότι θα αργήσω λιγάκι. Θα με περιμένει σε ώρε. λίγο από το πρωί. Και αύριο έχω μια τελευταία βάρδια. Το θεαγέννη δεν τον ένιαζε Έτσι κι αλλιώ αυτό, από το πρωί ή το μεσημέρι που έφυγε από το δικό του σπίτι, μόνο βράδυ θα γυρνούσε. Κι αν δεν τον έβρισκε ο Αγροφύλακας Ίσως να μην γυρνούσε και το βράδυ Ρίγησε στη σκέψη Του να περνούσε όλη τη νύχτα του Πάνω σε εκείνη τη δαμασκηνιά Αναγκασμένος να φάει Και τα υπόλοιπα δαμάσκηνα «Πάμε» είπε πρόθυμο. Έτσι πέρασαν και από το σπίτι του Αγροφύλακα Που πράγματι ήταν εκεί κοντά Και που αυτή η επίσκεψη Θα έμενε ένα συμβάν για τον Θεαγένη Εξίσου σημαντικό